Είμαστε ιδιαίτερα ευλίγιστοι. <Το> είμαστε ιδιαίτερα ευλίγιστοι. <Το> είμαστε ιδιαίτερα ευλίγιστοι. Έχουμε και πλάν B αν δεν του αρέσει το πλάν A του ΦΠΑ που, παρα... που καταθέτουμε. Θα έχουμε και πλάν C. Όλα αυτά τα πλάν στο A, B, C, D θα είναι λελογισμένα. Ναι, επιτέλους. Να και κάτι λελογισμένο. Χρειάζεται, το έχουμε ανάγκη σαν τόπο, σαν κοινωνία, σαν λαό και μετά σαν εκπομπή, σαν βουλή, σαν υπουργείο, σαν διαπραγμάτευση. Διότι με όλα αυτά που γίνονται τι κρίσιμε τελευταίε μέρε, το λελογισμένο είναι το ζητούμενο. Ε, στην εκπομπή σήμερα, αν προλάβουμε, του περισσότερου θα του προ... προλάβουμε βέβαια. Έχουμε Βαρουφάκη που τον ακούσαμε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μίχελο Ογιανάκη και Άδωνη μεταξύ άλλων. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι συνεδρία. Ε, έτσι θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 2 παρα 10, γιατί κάπου εκεί θα ξεκινήσουν οι αφιερώσει των ακροατών με την καθημερινή, έτσι εξελίσσεται η εκπομπή τελικά ιατρικού περιεχομένου ε, συνέδρια, ε, ακούσαμε τον Βαρουφάκη να μας λέει ότι είναι ευέλικη και ότι έχουν πάρα πολλά πλάνς, το A, το B, το C, το Ντίσα τα παιδιά του Πειραιά που έβλεπε η Μελίνα να περνάνε από το παράθυρο τη αισιόδοξος ο Τσίπρας Η Αγγέλα λέει ότι χρειάζεται πολύ δουλειά Αυτά από τη χθεσινή πολύ κρίσιμη συνεδρίαση Γιατί έχουμε και σήμερα άλλη μια κρίσιμη μέρα Και ακολουθούν περίπου 5.000 κρίσιμες μέρες Μέχρι να φτάσουμε σε ένα κρίσιμο τελικό αποτέλεσμα Θες αποδείξαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί πεδίο εξόντωσης Υποταγής και τυφλής τιμωρίας Μπράβο Στόχο μα μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλειώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σας ευχαριστώ, Βανίγερο. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Καλά είναι όλα αυτά. Ακούγεται πολύ ωραίο και το μέλλον και το παρόν και το τι ακριβώς συνέβη χθες. Έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, θα περιέγραψε πολύ ωραία για την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι και μέσα στο πλαίσιο στο οποίο θα βρούμε την ε, πολύ κρίσιμη λύση η οποία έρχεται ε, δηλώσει για την Ευρώπη. Ο Γιάννης Βαρουφάκη από την άλλη το είπε προχθές, μας αρέσει μας πολύ να τα ακούμε αυτό. Ε, είχε τη δική του ερμηνεία Όπω συμβαίνει με την τέχνη, ο καθένα δίνει τη δική του ερμηνεία. Ο Βαρουφάκη, τη δική του, είναι και δημιουργό άλλωστε, αλλά όλοι εμεί, ω παρατηρητέ τη τέχνη, του Γιάννη Βαρουφάκη, μπορούμε να δώσουμε τι δικέ μα ερμηνείε. Σα άκουσα να αναφέρεστε επικριτικά στο γεγονό ότι δήλωσα φοβισμένο και μάλιστα τρομοκρατημένος για αυτά που ισχύουν στην ελληνική οικονομία. Ξέρετε, είμαι φοβισμένο, είμαι θυμωμένο εδώ και πέντε χρόνια. Δεν είναι γι' αυτό. Το τελευταίο καιρό θα ήταν επικίνδυνο Υπουργό Οικονομικών να μην ένιωθε τρομοκρατημένος με αυτά που συμβαίνουν στην αγορά με την ασφυξία της αγοράς εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι Εγώ δηλώνω περήφανο που φοβάμαι Περίμενε κανεί από τον Υπουργό Οικονομικών να λέει Νιώθω περήφανο για τη διαπραγμάτευση, για την οικονομία, για τη χώρα, για κάποια επιτεύγματα Επειδή δεν υπάρχουν όμως όλα αυτά ε, Νιώθει περήφανο για ότι βρίσκει μπροστά του πιο πρόχειρο, πιο εύκολο Τον φόβο το έχει διατυπώσει και καλύτερα γιατί το μια μέρα Αλλά την επόμενη τον ρωτήσανε και το είπε καλύτερα Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Κάθε μήνα το αφεντικό μου δίνει πάλι 500 ευρώ. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί έρχεγε. Γιατί συγκινήθηκα μάπ. Η λιτότητα δεν αποτελεί ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Τη Μέρκελ δεν το λέει αυτό. Είναι αυτά τα πολύ ωραία σε σχέση με την Ευρώπη, μέσα στην οποία ψάχνουμε σαν λαό και όλοι, όχι βέβαια ο Πρωθυπουργός μόνο, το λιγότερο είναι η πολιτική ηγεσία. Ε, το θέμα είναι ότι ο κόσμο, όλοι μα, ψάχνουμε μέσα εκεί να βρούμε την λύση. Και με διάφορε λεξούλε και φρασούλε που ακούμε, αποδεικνύεται ότι όντω ακριβώ εκεί μέσα θα βρούμε την λύση. Φαίνεται άλλωστε την έχουμε βρει τέσσερι μήνε, την έχουμε βρει πέντε χρόνια. Θα την βρούμε και στο επόμενο διάστημα, που είναι πολύ κρίσιμο να μην το ξεχνάμε αυτό. Ήτρε, είχε καλεσμένο μεταξύ άλλων στη βραδινή εκπομπή προχθέ με τον Ευαγγελάτο Στοών, όπω το λένε. Είχε το Λαπαβίτσα, Κώστας Λαπαβίτσας, Του μπάρει το ρολόι, περνάει 12 η 12η νυχτέρνη. Είχε μπει 21η Μαου που είναι η γιορτή των Κώστιδων. Και ήθελε να του πει χρόνια πολλά. Έχουμε τον κύριο Λαπαβίτσα. Χρόνια πολλά. του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα, πολλά. Ποπού, Πρώτα. Γιατί τώρα Ευχαριστώ έχει πολύ. περάσει και η 12η και άρα γιορτάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Είστε που το λένε. Το... Αλήθεια. Συγγνώμη, αυτό μου εντυπωσιάζει. Δηλαδή τώρα, ε, ε, α, συγγνώμη, έχουμε μια μισή ώρα μετά τις 12. Δεν σας πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο να σας πει χρόνια πολλά. Τέτοια ώρα όχι, φαίνεται κοιμούνται. Α, με κοιμής μέρους <laughs> κάνετε παρέα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με κάποιους που ξυπνάνουν πρωί, ας το πούμε. <laughs> Και εμείς μέσους κάνατε παρέα, δηλαδή Δεν κατάλαβα Κάποιος που ξυπνάνε πρωί ας το πούμε. Ο Ευαγγελάτος την επαναφέρει στην τάξη Το ότι μπορεί κάποιοι να ξυπνάνε πρωί Και δεν μπορεί μια μισή ώρα τη νύχτα Να βλέπουν εκπομπές Ή να στέλνουν μηνύματα Ή θα τον δουν την επόμενη μέρα Και πρέπει να δουλέψουν Δεν περνάει από το νου Τη κυρία τη ενημέρωση Όλγα η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική σε αυτέ τι φραδινέ εκπομπέ για τα, αυτά τα ωραία που λέει. Θυμίζουμε την προηγούμενη Τετάρτηχε πει το Έλα Καημένη στην Άννα Μισελ και βεβαίως με τα ρούχα που φοράει, γιατί αυτά ξεπερνάνε την όποια πολιτική παρέμβαση έχει η παρουσία τη Όλγας, Τρέμι εκεί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχθέ με τον αστυνομικό, χθε με του δημοσιογράφου. Σαν οι κύριοι είναι που σα ειδοποίησαν, διότι βλέπω ότι σα συνοδεύουν. Όχι, όχι, όχι. Εμένα δεν συνοδεύουν. δεν Προφανώ όμω, να, να με, με αυτό τον τρόπο και να μου φράσετε τον δρόμο και να συνοδεύεστε από αστυνομικού. Όχι, δεν ποτέ και αυτή τη στιγμή έχετε Εσείς ποιος είστε? Πώ είμαι. Πώς λέγεστε? Μας Αυτό το οποίο κάνετε είναι σωστό? Να σας ρωτήσω Έρχομαι σε μια εκδήλωση του συνηγόρου του πολίτη. Αν Μάλιστα. θέλετε κάποια δήλωση μπορείτε να τη ζητήσετε. Μπορούμε Αυτή να στιγμή... μας απαντήσετε. Αυτή τη στιγμή το να με εμποδίζετε να προσέλθω στην εκδήλωση είναι παραβίαση των δικών σα υποχρεώσεων. στο κοινωνικό αποκλισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Η πολιοικίας. Πουρομπλίζ, δηλαδή, μη φανταστείτε την Περισότερο, μου φράζεται το δρόμο, είναι και οι δημοσιογράφοι ή όποιοι δημοσιογράφοι όταν προτείνουν τα μικρόφωνα για να κάνουν δηλώσεις η προσερχόμενη-εξερχόμενη πολιτική μια τόσο κλασική εικόνα, αυτό λοιπόν θεωρήθηκε χθε ω φραγμός γιατί χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν οι μισή και παραπάνω πολιτικοί μου φράζεται το δρόμο, η αστυνομία που είναι έξω κάτι κλούβες είναι για να συνοδεύουν του δημοσιογράφου, αυτούς δηλαδή τους ρεπόρτερ των χιλίων maximum ευρώ που δουλεύουν πάνω από 15 ώρες τη μέρα και άλλα τέτοια πάρα πολλά και θα πω, κάνω δηλώσεις αν τολμάτε να τα πείτε και, και δεν μαζεύετε με τίποτα είναι ωραίο βέβαια όλο αυτό που ζούμε είναι ωραίο πραγματικά ο Χρυσόγωρος ως κομπλεξικός έχει άλλη άποψη φοβάμαι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η συντρόφισα Κωνσταντοπούλου χάνει την αίσθηση του μέτρου Falmi i Η συντρόφισσα Κωνσταντοπούλου χάνει την αίσθηση του μέτρου Καλό Εσείς ποιος είστε Πώς λέγεστε Από ποιο μέσο είστε Τελικά η ζωή γράμματα έλεγε το τραγούδι αλλά έφυγε το ρο ξαφνικά από μέσα ε, ο συνθέτης, ο στιχουργός και η ελευθερία αρβανιτάκη γιατί κάποιο πρέπει να φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν είναι μόνο από εκεί πλευρά έχει θέματα έχει και από εδώ πλευρά, δεν, ενώ, δεν είναι μόνο το ένα βάθρο της δημοκρατίας η νομοθετική ε, το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και το εκτελεστικό πλαίσιο έχει τα δικά του και οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως επικίνδυνο Ένα υπουργό μια χώρα που βρίσκεται σε μια τέτοιο τέτοια σκληρή διαπραγματεύσει είναι επικίνδυνο. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Λένε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους Υπουργείο Υγείας Σας αφορά όλους Πρέπει να κάνει μια διόρθωση το σποτάκι Δεν μας αφορά όλους, όλους. Υπάρχουν μερικοί σε αυτόν τον τόπο Που πηγαίνουμε μια χαρά Αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα στις συνεδρίες Μία με δύο Από το Real Πάμε στην άλλη περίπτωση, γιατί είπαμε σήμερα έχουμε διάφορε περιπτώσει. Καταλαβαίνετε, είναι και λεπτή η θέση μα, αλλά δεν υπάρχει πολιτική προσέγγιση σε όλα αυτά και με όλου αυτού. Μόνο τέτοια προσέγγιση από εδώ και πέρα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε. Ιατρική δηλαδή. Και με το σεβασμό πάντα που χρειάζονται τέτοια θέματα. Την ευαισθησία που αρμόζει, τη στοργή. Θα ακούσουμε τον σκληρά εργαζόμενο, το λέει και ο ίδιο βέβαια, άδονη. Έχω δουλέψει στο Ιράκ, στον πόλεμο. Έχω δουλέψει στη Σομαλία. Έχω δουλέψει στη Ρουάντα Μπουρούντι. Κυβέρνησα και τη δική σας, δεν έχω Ξάνδη. Εσείς ποιος είστε, πώς λέγεστε. Έχω δουλέψει στο Ιράκ, στον πόλεμο. Έχω δουλέψει στη Σομαλία. <σομίως> Από ποιο <σομίως> μέσο είστε. Έχω δουλέψει στη Ρουάντα Μπουρούντι. <σομίως> Είμαστε ιδιαίτερα ευλίγιστοι. Εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι. Φοβόμαστε, αλλά δεν είμαστε φοβισμένοι. Εδώ Ελληνοφρένια, πάντως. Με τον Σταυρό, στο διάδρομο, όπως σε όλα τα ιδρύματα. 2 11 208 200, Απαντά εκεί ένας λογικός. Ξέρετε ποιος ο Αποστόλης. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφεί real και no, το μηνυμά του αποστέλλει στο 54%. 100. Και όποιο θέλει να στείλει μήνυμα μεσοmail στη διεύθυνση, το YouTube, papakiralefm.gr, ο Μάριο Καγγή ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα το 1963, στη Θεσσαλονίκη, στη γωνία των οδών Ερμού και Βενιζέλου, από το περίφημο τρίκυκλο, το παρακρατικό, μάλλον το κρατικό γιατί η μεταμφυλιακή Ελλάδα, παρακράτο και κράτο, ήταν ένα και το αυτό. Κάποιοι πρωθυπουργοί ίσω να μην ήξεραν, αλλά δεν μπορεί. Κάτι θα είχαν φανταστεί. Βγαίνει λοιπόν το τρίκυκλο με Γκοτζαμάνι και Εμμανουιλίδη και τραυματίζει θανάσιμα στο κεφάλι τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Μερικέ μέρε μετά καταλήγει στο νοσοκομείο και μερικέ μέρε μετά φεύγει και ο Καραμαλή. Ο Εθνάρχη μα έφυγε τότε ω Τριανταφυλλλίδη από το αεροδρόμιο για να έρθει 7-8 χρόνια μετά ω σωτήρα Εθνάρχη να σώσει ξανά τον τόπο και να αφήσει πίσω του κάτι ανήψια, τα οποία επίση θέλουν να σώσουν, έσωσαν και θέλουν να σώσουν τον Τόπο αυτά το 1963, δέκα χρόνια πριν σαν σήμερα, 2005, φεύγει από τη ζωή ο Χαρήλος Φλουράκης. Δεν μπορώ και να αναφερθώ στην αυτή του μίκη, αλλά σε κάτι όμως που βρήκα στο βιβλίο του, στον πρώτο τόμο διαβάζοντας, που για μένα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί συνδέεται με την προσφορά της μητέρας, της μάνας στον αγώνα αυτόν. Δεν μπορώ παρά βρήκα και εγώ την ευκαιρία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 αν δε σε έκανα έτσι παιδάκι μου δεν θα γεννώσαν καλός άνθρωπος η απάντηση της μου. μου την λέει ήταν ο Ρακιτζής, ο Κροντήρης, ο Καραχάλιος και ο Λάμπρο ήταν τότε και την παίρνουν τη γριά τις ούρες αυτά για την κουβέντα αυτή που είπε δεν θα γεννώσαν καλός άνθρωπος διότι αυτοί προσπαθούσαν να την κάνουν να με αποκηρύξει te que tora y doña muy tardías tenaz y que και και τώρα η μου η καρδιά και πονά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους Τ' ο αγέρας τα ζερβά Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους Τ' ο αγέρας τα ζερβά.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 εγώ Αítulo overst له η Αicate είναι και αυτή μια τιμηλική γωνιά τα μαύρα τα μαλλιά μας και ανασπρίσαν δεν μας φρ攻zos η τα μαύρα τα μαλλιά μας και ανασπρίσαν δεν μας φρ攻准σουν Έχω δουλέψει στο Ιράκ, bo Πόλεμο. Έχω δουλέψει στη Σομαλία. Έχω δουλέψει bo bo bo bo bo bo και τη δική bo δεν έχω bo bo bo bo bo και μα το bo bo Ε, λέει εδώ ο Πλάτωνας, ένας νέος ακροατής, σε ηλικία νέο, ένα νέο παιδί από τη φωτογραφία από το Twitter και με ρωτάει, ποιο τραγούδι ήταν αυτό πριν τα μαύρα τα μαλλιά που λέει Σγουρά μαλλιά είναι ο τίτλο. Σγουρά μαλλιά είναι Αντάρτικο. Η εκτέλεση είναι από τον Πέτρο Πανδύ. Το έχουν πει και άλλοι. Μπορείς να το βρεις στο μπορεί να το βρει στο YouTube αν με Μπορεί να το θεωρήσει και ένα ταξιδιωτικό έτσι καλοκαιρινό τραγούδι. Γιατί μιλάει για τον α, Αγιο Ευστράτιο. Αγιο τον λέγανε κάποτε. Και τι ομορφιέ τη χώρα μα, κάποια ωραία νησιά. Και κάποιου ανθρώπου που πήγαν εκεί και πέρασαν πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Σγουρά μαλλιά λοιπόν. Πέτρο Πανδύ από, από τα χρόνια τα παλιά. Κουβέλη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Εμεί δεχτήκαμε ένα βαρύτατο πλήγμα, εκλογικό πλήγμα. Οι ιδέε μα, οι απόψει μα, το πρόγραμμά μα εξακολουθούν να έχουν και τη χρησιμότητά του, αλλά να είναι και σημαντικέ. Απόδειξη, κύριε Οικονόμου, και δεν το λέω με καμία αυταρέσχεια κομματική, πολιτική αυταρέσχεια. Ουσιαστικά το πρόγραμμα τη Δημοκρατική Αριστερά θέλουν να εφαρμόσουν. Μπράβο! Αυτό θέλουν να εφαρμόσουν. Κυβέρνηση, λέτε. Βέβαια. Τη Βέβαια. Τη σταδιακή επαγγίστρωση. Υπουργείο Υγείας, ο αποκλεισμό. αυτά που λέγαμε πριν και για τους άλλους, κολλήστε τα εδώ και για τον κουβέλι. Ναι. Μόλι άκουσα ότι σκοτώθηκε, δεν πέθανε ο άνθρωπο αυτό από τα δηληστήρια. Ναι. Οπότε δεν έχουμε κυβέρνηση τη αριστερά. Και εγώ σου, σου μιλάω, ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέλου θα βάλει ένα τέλο αυτό το πράγμα με τι εργασιακέ σχέσει και με, με, με τι συνδίκε εργασία αυτών των ανθρώπων. Κρίμα, ρε, που. Κρίμα. Πρόθυμοι είναι. Τι θα γίνει τελικά είναι άλλο θέμα. Η προθυμία μόνο δεν φτάνει. Ντροπή του. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντω κρίμα και άδικο. Κρίμα και άδικο πραγματικά να πηγαίνει για ένα μέρο κάμπι και να γυρνάζει να εκτό το σπίτι σου. στην οικογένεια. Πώ δεν το έχετε σκεφτεί να δώσει ταλιά σε ένα στυλό. Το σκέφτηκε παπάθα δεν είναι ανάγκη. Τετοιο επιχειρηματικό, μυαλό οι παπάδε δεν έχει πάξει. Ευτυχώ αυτά τα μυαλά μένουν στη χώρα και δεν φεύγουν ποτέ. Στοβαρά τα πουλάνε. Δεν ξέρω αν τα πουλάνε. Πουλάει η εκκλησία την πίστη και το ιερό. Την πίστη που. Δεν την πουλάει. Το... πουλάει. <laughs> Ότι θέλει θα βάλει στο πανκάρι μόνο. Τι είναι αυτά τώρα που λέει. <laughs> θα ξεσυχώ οι χριστιανοί και καλά θα κάνει. Μέστε στην εκκλησία, βάζει στο πανκάρι και παίρνει στην όλε. Γιατί δεν βάζω ένα αυτόματο τουλάχιστον να το βγάζει από κάτω. Πώ βάζει το κέρμα για να σου βγάλει με τα μισκότα ή το αναψυπτικό. Σε ένα τράγο που να το πετάει δεν λέω να δουλεύει η απαραίτητα ηλεκτρονικά Κλείσε να παπά μέσα σε ένα τέτοιο Βάλε και μια τρύπα από κάτω Αν δεν υπάρχει θα του ρίχνεις το κέρμα Θα σου πετάει το στυλό το καλό Α τι βάζουν φόρου και το ένα και το άλλο. Δεν βάζουν φόρου. Πιστολτικέ βάζουν. Δεν είναι το ίδιο. Φιλιά. Άλλο άμεσο φόρο και άλλο η φιλιά. Θε λίγο που δεν θα υπάρχει κανένα στην Ελλάδα. Πώ θα το βάλουν. Φάνεκα. Γα... Το μέρο να ερχόμαστε για διακοπέ. Ξετσού όλοι θα τρέχουμε γυμνεί στην Ελλάδα που δεν θα υπάρχει ψυχή. Α... Γα... Είναι όραμα. Ξεκινάω από την αρχή. Πώ. Όχι σαν του ποταμείου που θα πάμε χωρί να γκρεμίσουμε τίποτα. Όχι, αυτοί δεν θέλουν να γκρεμίσουν γιατί αυτοί τα έχουν χτίσει. Ό,τι έργο, ό,τι υποδομή υπάρχει, το έχουν χτίσει αυτή. Αυτό που εκπροσωπούν. Γιακρεμίσματα είμαστε. Και είναι έμεσο για να σου πει όχι να γκρεμίσουμε, να χτίσουμε παιδιά, να χτίσουμε έργα, έργα, αυτό, okay. το πώς γυρίσεις το ποτάμι πάλι, έχω μια ευκολία πάντα, πολύ μ' αρέσει έλα, γεια yeah. Ο Γιάννη τι είπε, ότι με το σκουρλέτι φυλαράκια και μαζί ταξίδια και τέτοια Γιατί με φεύγει κάτι άλλο στο μυαλό Πολυτάρια είναι Δεν είπε με το σκουρλέτι, είπε με το τζακαλότο. Α, με το τσακαλώτο, γιατί αυτός ε, γλυκούλης είναι Ο τσακαλώτος Ναι Ξέρω εγώ, γλυκούλης τσακαλώτος Δεν βγάζει μια γλυκύτητα ε, Βγάζει τώρα σε, σε πνέση να κάνεις παράδειγμα με το τζακαλότο. Να λέτε τι, να σου μιλάει σπανικά και να <laughs> Βαρετό μου φαίνεται. Με το Γιάννη έχεις να πεις όλη την ώρα στο χαβαλέ είναι έτσι κι αλλιώς. Μισή κουβέντα σοβαρή δεν λέει. Έχεις να πεις μαλακίες με το Γιάννη. Τώρα μου πει, και ο Γιάννης τι θα ήθελε. Να είναι άλλο να είναι Θα ήθελε. Ακροατή θα ήθελε κάποιος να τον παρακολουθεί να κάνει σώο. Μια χαρά έως ο καλό του στόπλος Ο Βαρουφάκη που ώραγε και, και μάσκαρα, εχθέ, εκτό από το ρούζ. Λοιπόν, τα είδα κι εγώ. Τα είδα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, στην τηλόρα σε βάφουν α... είναι η αλήθεια για να μην γυαλίζει. Σε βάφουν. Λίγο πουδρά για να μην κάνει γυαλάδα. Έχει και πολύ γυμνό κρυφτή. Το κεφάλι αυτό, θα γυάλιζε. Το θέμα είναι ότι του είχαν κάνει και φωτοσκυάσει τα μάγουλα με ρούζ. Το είδε, ε. Εννοείται το είδα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι χρώμα είναι. Σάποιο μήλο είναι, χαλκό είναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ακαζούρ ήταν Εντάξει. το κόκκινο Εντάξει. αυτό το, το ωραίο. Εντάξει. Συγγνώμη, πόσο τον βάψανε. Δηλαδή, το βλέπουμε που το βλέπουμε Βλέπουμε ότι η συμπεριφορά είναι λίγο μπόζο, είναι λίγο κλοντ. Τον βάψανε κιόλα, δεν τράπηκαν. Αυτό μου μυρίζει λίγο προβοκάτσια. Έχει να κάνει λίγο με τσαντική σχολή. Σου θυμίζει κάτι, Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, κάτι θέλανε, κάποιο μήνυμα θέλανε να περάσουνε ότι δεν έχει σχέση με την τσαντρική σχολή του είναι ότι... δεν μ' αρέσουν αυτά. Έχει η αριστερά ότι... έχει καν καλά, δεν θέλω τέτοια. Αμέσω διορθώσει. Μην δείτε κάποιον να κάνει λάθη τεράστια. Μαλλιά σγουρά είναι ο τίτλος λέω κύριοι Μπάτη. όχι σγουρά μαλλιά, δεν μιλάει για χτένισμα το τραγούδι. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με την εκπομπή που. Παρακαλώ. Κάντε την παρέμβαση να πούμε. Με τον κύριο Βαρουφάκη εδώ πέρα, τον κύριο Χατζη Νικολάου. Δηλαδή, πάλι το μάρμαρο θα το πληρώσουν ο Κοσμάκη, οι μικρομεσαίοι, οι μεγαλομεσαίοι, οι Και φυσικά όχι οι 500 πιο πλούσιοι. Αφού μάρμαρο θέλετε, το μάρμαρο είναι ακριβό. Α? Και, και σκεφτεί, στο κάτω-κάτω οτι... σε ένα μάρμαρο 2EPN θα καταλήξει. Αλλά πλήρωσα το από τώρα. Ο Αυτό πληρώνει. Μα εμεί δεν παραγγείλαμε μάρμαρο. Δεν ψηφίσαμε μάρμαρο και δεν θέλουμε. Όπω είπε και ο Γιάννησο με έναν ούτε ψηφίσατε ρήξει. Σόρ κουκλίτσα μου. Ρίξτε με καμένο παρέα, δεν ψήφισε. Εσύ που ξέρει φίλε, τι ψήφισε εγώ. Το ψηλιάζε, το μυρίζουμε, σαν το σάλα το αισθάνωμε. Κακόστο με μυρίζει και κακό του ψηλιάζ και κάπω το αισθάνεσαι. Και τι... δεν ψήφισε. Εσύ, τι ψήφισε, εσύ άλλα στα πράγματα μόνο σου. Μα, Όλοι εγώ μαζί. Μιλάω. Εγώ δεν μιλάω για τον εαυτό μου, φίλε. Εγώ δεν πήγα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ πήγα να μιλήσω για αυτά που είπε ο υπουργό, τον οποίο δεν ψήφισα. Δεν εξετάξω το γεγονό ότι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 Πώ θα είδε το αγόρι με το αστόνη, το βαρουφάκι. Μια χαρά. Μια χαρά. Εμετικό δεν υπάρχει. Καλά και αυτή είμαστε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 Είναι σχήμα λόγου Τελικά είναι σχήμα λόγο, αυτό που λέμε. Σχήμα λόγου δεν είναι. Το, το σχήμα αυτό βέβαια έχει πάντα συγκεκριμένο σχήμα. Δηλαδή προεξέχει το ένα προ τα μέσα και έχει και άλλα δύο πιο χαμηλά κυκλικά πάλι. Αλλά το σχήμα είναι σχήμα, είναι ίδιο. Είναι τρία σχήματα λόγου. Είναι τρία σχήματα λόγου, το ένα νιώθει. Το άλλο είναι στο πλατσούρισμα μόνο, στο σφαλιάρισμα. Εγώ με πόντιο και είμαι το πρωί στο περίπτωρο καμία κολοφυλάδα δεν έχει γράψει κάτι για αυτό το πράγμα. Για την Μάλιστα. Ποια φυλάδα περίμενες, δηλαδή είδες εκεί πέντε τίτλους γνωστούς. Ποια από αυτές περίμενες ότι θα γράψεις, πες μου.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 Άκου φίλε ταξιτζή που εσύ στις 12 από το ταξί σου πήρε από την Οδό Κυψέλη προς Άγιο Εμιλιανό. Μία κυρία για να την πα στη στέγη κατά κή των Γερόντων, τη έπεσε το κινητό και είναι πολύ στεναχωρημένη στον μπροστινό κάθισμα. Άκουγε ρεαλ, και τώρα ακού είμαι σίγουρο, πάρε μα εδώ για να τη δώσουμε το τηλέφωνο στην κυρία που την πήγε εκεί. Τελειώσαμε. Ακολουθεί η λαό αμέσω μετά με τι παραγγελίε του, αμέσω μετά με την Κατερνά Κρυβοπούλου και στι 3.30 η Ναι. Αποστολή. Ένα ζαχαροπλάστη από την Ερδέα. Νομίζω πέλε. Αχ. Δημήτρη. Ζαχαροπλάστη. Ένα Κάναμε ένα γλυκό. Θα σου φτιάξω εδώ. Αποστολή. Ένα γλυκό. Μια πουτίνκα θέλω. Μια πουτίνκα. Ναι. Όταν λέει τίνκα στη ζάχαρη. Και μία Παύλοβα θα σου στείλω. Παύλοβα και Κόστοβα και ο Τιγουστάρη μα να μου. Μια παραγγελία θέλω. Το ζαχαρά να σκίζει τα μνημόνια. Και το ρίζο δίπλα να λέει σκίζω γάτε. Φέρετε μου γάτε να σκίσω γάτε. Εγώ σα λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια. Επί δύο χρόνια. Μήνα μήνα. Εγώ σήμερα σκίζω. Ugadę, rozum, ski, ski, ski, ski, ski, Mera, Mera. Σελίδα, σελίδα, λεπτό με του. Εγώ σήμερα σκίζω γάτελ. Λάβετε με σκίσε γάτε. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνε. Όχι, σκίσε γάτε, σκίσε μου τα μνημόνια. Σελίδα, σελίδα. Θα το σκίσουμε το μνημόνιό Ό,τι και να υπογράψετε με αυτού, δεν θα πιάνει τόπο με θάβρε. Να του γυρίζουμε. Ο κομαγιούν και ο μπακάρ, για αυτού θα σου μιλήσω. Szan άνθρωποι Τη γιαγιά ξανά που είπε τη γαρδενιά με τον Τάισεμπλουμ. Είναι μυθική, ξεκίνατε. Η γιαγιά είναι 55 και είναι η έννοια της ζωής. Δεν υπάρχει, είναι μυθικό η γιαγιά. Δέχισε να σε παρακαλώ ξανά.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 Στα τρωε Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Κάνε. Την Ταφία να λέει ό,τι λέει για τους πρόσφυγες και τους δήμαρχους να με γελάνε από κάτω και να λέει γιατί γελάτε. Μαζί με τη Βουγιουκάκη που τραγουδάει ρίκο, ρίκο, ρίκο και λέει μη γελάτε κοκ ξέρω να τραγουδάω. Πού Δεν... πάνε κυρία υπουργέ; Στην Ευρώπη. Πώ πάνε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώ εξαφανίζονται. <μιου> Απλώ εξαφανίζονται. Γιατί γελάτε, σα φαίνεται αστείο. <Τι> έρχεται η στιγμή που λε. Θα φύγω και ο τι γίνει. πώ πρέπει. Ότι με έχουν πιάσει τα κομμουνιστικά. Θέλω να βάλει ένα τραγούδι μνημόσυνο για τον κόσμο όλα από το Βουχάτισε. Από το χρήσο το λεωδεί το τραγούδι ο Ξύλινο ταυρό. Αφιερωμένο το κάθε πατήτα από το Τι Βουλή. Ένα <νι>, Ξύλινο ταυρό στα γρήγορα. Λούλου δαστημένο. Γιος του καθηδός ου δες περίγισλα βομες η Εξαιρετική μέθοδο στο Ζαβόν. Τι θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή. Και αν θέλει να βάλει και μουσική υπόκλωση, το μήνυμα κοιτάει έτσι βλάκα. Δεύτερη κυρία Αψοδοπούλου, δεύτερη πράξη του μεθοδοτικού περιεχομένου σε τρει μήνε. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών. Ο Σαμαρά πόσο έμεινε, έμεινε περίπου δύο χρόνια, 24 μήνε. Κάλει εξάλλου 6 μήνε, 30 μήνε κοντά. Στου δύο μήνε, πόσο ζει τώρα. Που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Στου 3 μήνε 2 πάγνο θα έχουν περιεχομένου. Στου 30 μήνε πόσο πάει καθ' εδώ, 30. 10 πάνε. 2 το μήνα. Το έχουν κάνει δύο στους μήνες. 6. Μήνες. 6. Στους 3, 2 στου 3 μήνε. Στου 2, στου 30, πόσοι είναι ε, 3 επί Α. 2, 6. Έτσι, ε, 30 για 6. Με Με 3, 6, 18, 4, 6, 24 Πώς θα πάρει Όχι, κύριε παιδί μου Φλάκα, φλάκα, φλάκα Δεν ξέρεις για έχω να χάσω Σους τρεις έχεις δύο Σους τρεις έχεις δύο Σους τρεις έχεις Σους α, εξήντα, εξήντα σωστά, πόσο είναι εξήντα διατρία Δέκα, 20. Δέκα ρε, είκοσι Ο και ο Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή Παντού σειρματοπρεγμάτα Μ' αλήθεια ποιος πιστεύει Πως με τα φράγματα κράτα Την όσμωση του κόσμου Την όσμωση του κόσμου Το νουρολόγο με το οποίο εσά ήθελα να μου πάρεις, Γιατί έχω προστά την, το θέλω να τον ακούσω Ναι. Γεια. Yeah. Κύριο Σκορδάς. Ναι, ναι, ο Τα Ο αφιρούκλος εδώ είναι ο ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρει ένα τηλέφωνο. Γεια γιατρέ, κατουργέ συνέχεια. <ΣΣΣ> Μα ακούς, γιατρέ δεν ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτηση, είναι το θα κατουριθώ. Σταμάδα το πράγμα παιδί με αυτό δεν το αντέκο. Είχαμε <συγλώνα> το Τζή. Γιατρέφει. Ωραία, παίρνουμε τώρα πάλι. Τώρα σα ακου... <συγλώνα> κατλουριέ γιατρέ. Ε, δεν κατζέται. Ε, PSI. Τι PSI, PSI. Εξέταση άματο έχετε κάνει. Εξετέραση άμα το είναι το PSI εδώ καιρό και τα λέμε εμεί πολιτικά. Ναι, ναι, αυτό άλλο. Θα λέει ο παρουφάσιο για έμα μιλούσε. Θα μα φύγουμε το αίμα. Παρά παρακαλώ τώρα. Ακούσε με λίγο. Ναι, γιατρεπέζ μου, Πίνω και κάτι τσάκια, βέβαια, να πω την αλήθεια. Οπότε είσαι φίω με μια αδελφή, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω. Είμαι θείο με μια πιστεύω. αδερφή, ναι. Ωραία, δεν Είμαι ο θείο τη αδερφή, του Γιώργου. Μάλιστα, δεν μου ακούω. Όχι τη το αδερφή του Γιώργου, ο Γιώργο είναι ο αδερφή. Μπορείτε να κοίσετε μου ένα ραντεβού να έρθετε να σα κάνω μια χλωνοσκόπηση. Χλωνοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρε. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσω να πνεκάνει τη χώριση ή μέσα. <ΣΣ1> δεν έχω πρόβλημα <laughs> με τι αμυγδαλέ. Μα είναι η μέθοδο η. Πώ να σου το πω έτσι απλά, είναι η πιο καλύτερη μέθοδο για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σα. Α, μα είναι έτσι, γιατρέ θα σου κάτσο, τι να κάνω. Είναι ιατρικό. Ιατρικό. Ακούσαμε λίγο. Μι, τώρα μιλώνεστε. Γιατρέμω, όχι. Τώρα έφυγα από το Ιδιαίκτο και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε γραμματέα μου να σα πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσύ μου τι μου λένε. Δεν θα δεν σα καταλαβαίνω τι μου λένε. Γιατρέμσα τη. Θα μου βάλει ολόκληρο πράγματο και τι αντίσαιί και ορα μέσα. Εγώ πρέπει να τσατζόμε. Λοιπόν, ήσαμε να πλέον τη. Να κλείσω Μια αλλά να θέλω ακούσε. αυτό το μηχανή με το καινούργιο που βγάζει και τι έλθει. Μια κλονοσκόπηση θα σα κάνω, δεν θα πονέσετε Μια Δεν θα αυτούς, πονέσω όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ ακόμα αυτό. Δεν θα φοβά αυτά. Απλά θα πούμε. Φωτογραφία να βάλω στο Instagram. Θα βγει από τα πλευρά και σε μια Νασούλα, θα πάρετε. Από τα είμαστε, πλευρά είμαστε. που θα βγει τι πράγματα τι έργιο βάζει για τρέμε σα. Φύρω θα μου βάλει το τρεπάτη, θα βάλει μέσα γιατί πάει το δίδυμα πλευρά. Δεν πάει η ευθεία παίρνωξα. Πάει Γιατρέψει ομονιστή. Κομ... Σα φάλακα κύριε. Τι Όχι, συγνώμη δεν ήθελα να σε προσβάλω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με, με καθηγητή, δεν μιλάτε με όπιον όπιον. Α, προ τη μην όμω θα μιλάμε όποιων όπιον. Να φείτε να σα κάνω μια κλονοσκόπηση για να γλιτώσετε. Η κλονοσκόπηση έχει με την κλονοποίηση. Εγώ. Γιατί το ξέρω, κολονοσκόπησε. Για τρέσει και Σα παρακαλώ. Δεν πιστεύω να σε τίποτα από αυτού που έχει φέρει ο Άδωνη στο Υπουργείο όταν ήταν υπουργό. Αυτού του ψεύτικου. Ναι. Έλα, α... η Ναι, καλά, να σου πω. Ε, Αποστόλη. Άρα, Αποστόλη, καλημέρα, καλή. Καλημέρα, τι γίνεται, φίλε, όλα καλά, έτσι πάει καλά. Να σου πω, ρε, θέλω ένα τραγουδάκι να βάλει όποτε είναι. Ναι. Του φίλου σου, του θανάτου, το χωμαγιούν και τον βακάρ. Έλα, τα κόρα τη ντροπή και για άλλου Μου. Ποια ώρα για τρε... ώρα θα μου το βάσει το δάχτυλό σου. Μα πώ θα σου μπροστά Δεν είναι στιγμιαίο, είναι ώρα. Αν είναι ο δεν θα έχουμε Είναι ολόκληρη η ώρα. Κοίτα που για τώρα, έχω μια σύσκεψη. Κοίτα τη γραμματεία μου. Κλείνω, τώρα.